Το όνομα του Πατρό και του Ήπτα, η το πνεύμα του Βασιλεύχουράνη παράκλητο, πνεύμα τη αληθία που ανεχού και τα πάντα, πυρώνω θησαυρό συναγαθών και ζωή χωριβό, ελευθέ και σκίνουσον, ενημείν και καθάριστον μα οβάσει, κυρίω και όσων αγαθάρισαν ψυχάσιμο. Καλησπέρα. Είμαστε λίγε μέρε πριν τη Σαρακοστή και η τελευταία Κυριακή λέγεται Κυριακή της Συγχωρήσεως όλα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας έχουν μία τάξη έχουν ένα λόγο και μία σειρά σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησία θέτει ε, δύο ε, στοιχεία το ένα ε, μνημονεύει την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο θέλοντας να υπενθυμίσει στον άνθρωπο ότι βρίσκεται σε εξορία ο κάθε ένας είναι σε εξορία και ο λόγος της ασκήσεώς του είναι ο επαναπατρισμός του στον χώρο που του ανήκει και στον χώρο που έχει ανάπαυση και θέλει να πει ότι η οποιαδήποτε άσκηση δεν έχει σκόπο να βελτιώσει απλώς ηθικά τον άνθρωπο, έχει ως στόχο να αποκαταστήσει τη σχέση των ανθρώπου με τον εαυτό του και με τους άλλους και να τον επαναφέρει στην οικίαν χώρα. Και σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την πορεία, θεωρείται η πιο σημαντική πράξη η συγχώρηση. Γιατί δεν μπορεί να πολιτογραφηθεί ο άνθρωπος σε αυτήν την πατρίδα εάν δεν μπορεί να έχει σχέση, αν δεν είναι ικανός για σχέση. Γιατί η συγχώρηση δεν είναι μια ηθική πράξη που δίνει ένα συγχωροχάρτη στον άλλο ή μου δίνει ο άλλος αλλά είναι δυνατότητα να είμαστε στον ίδιο χώρο να κοινωνούμε του ιδίου πνεύματος και να μην είμαστε στενάχωροι να μπορούμε να χωρούμε στον χώρο μαζί να είμαστε ευρύχωροι οπότε ε, ξεκαθαρίζει το πράγμα δίνει το στίγμα του τι σημαίνει ορθόδοξη άσκηση τι σημαίνει προσπάθεια και τι σημαίνει σαρακοστή Διαφέρει κατά πολύ από την ιδέα και αντίληψη που έχουμε πως πρέπει να γίνουμε καλοί για να σωθούμε δηλαδή να βελτιώσουμε το άτομο μας για να μπορούμε να δικαιούμε θα του παραδείσου ως καλοί άνθρωποι και να ανταμειφθούμε για αυτοί μας την καλοσύνη ανεξάρτητα το πως τοποτεθέτουμε θέναντι τον άλλο έτσι λοιπόν ε, η Κυριακή αυτή λέγεται η Κυριακή της συγχωρήσεως και υπενθυμίζει το στόχο της ζωής μας στον λόγο της ύπαρξής μας. Γι' αυτό το λόγο βρήκα ένα ωραίο κειμενάκι εδώ του Αγίου Ιάνντου Χρυσοστόμου που αναφέρεται στο Ευαγγελικό κείμενο ε, της παραβολής του χρεοφιλέτη των μυρίων ταλάντων. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι φαντάζομαι. Ε, αναφέρεται πως κάποιος χρωστούζεσαι στον Κύριό Του, στον Θεό Μύρια τάλαντα και δεν είχε να του το ξεπληρώσει και ζήτησε με ικεσία να το αναβάλει αυτή την... να μην ζητήσει άμεσα να το δώσει να του δώσει αναβολή στο χρέος ο κύριος όχι απλώς του δώσε χρέ... αναβολή αλλά τον συγχώρεσε και του διέγραψε το χρέος και ενώ έκανε αυτό ο ίδιος το σύνδουλό του που του, χρησι... που του χρησιούσε ελάχιστα δινάρια του ζήτησε με βία και με σκληρότητα να του το δώσει, αλλιώς θα τον βάλει στην φυλακή όπως και έγινε. Και τότε η σύνδουλοι άλλοι ήρθαν να το αναφέρει στον Κύριο και τότε οργίστηκε ο Κύριος για τη σκληροκαρδία που έδειξε στο πλησίον ενώ ο ίδιος δέχθηκε τέτοιος δωρεά. Και αναφέρει με αυτή την παραβολή, ε, ο Χριστός μας αναφέρει με αυτή την παραβολή τον λόγο για τον οποίο ε, ε, έχουμε το κίνητο να συγχωρούμε τον άλλον γιατί και εμείς είμαστε ε, χρεοφιλέτες κάποιου άλλου να δούμε όμως πως το αποδίδει για να μπούμε σε αυτό το πνεύμα της συγχώρηση. γιατί ε, ίσως με έναν τρόπο που μεγαλώσαμε θρησκευτικό, είτε ακόμα με την αγωγή που μας δίνει η κοινωνία μας ο πολιτισμός μας δεν έχει περίπολου την έννοια τη συγχώρεσης και τη συγνώμη, γιατί αφενός η θρησκευτική μας αγωγή μας μιλάει για ένα μελλοντικό παράδεισο... που πρέπει να είμαστε ικανοί από μόνοι μας για να τον κατακτήσουμε... και από την άλλη έχει έναν πολιτισμό που δεν μπορεί <coughs> να διαμορφώσει ένα σεβασμό και εκτίμηση για τον άνθρωπο... αλλά μιλάει για... Νόμους για επιβράβευση και για τιμωρία. Που και αυτό δεν οικοδομεί την έννοια της σχέσης, της κοινότητας ή της ενότητα. Έτσι λοιπόν, ένας, μια θρησκεία που επαγγέλλεται έναν ατομικό παράδεισο και ένας πολιτισμός που αρνείται την κοινότητα ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με τη συγχώρηση, με τη συγγνώμη. Θυμίζει εδώ το γεγονό του Πατροκοσμά που Κάποτε πήγε κάπου και λέει, ε, τους έθεσε ένα παράδειγμα σε αυτούς που μιλούσε και λέει, ήταν κάποιος λέει, ο οποίος ήταν μυχό, έκανε εγκλήματα, ε, ήταν κλέφτης, έκανε χίλια δυο κακά, αλλά είχε ένα καλό. Λέει ότι συγχωρώ τον αδελφό μου και αγαπώ τον αδελφό μου. Και είχε έναν ο οποίος ήταν σε όλα ε, ηθικός, ενάρετος, αλλά αυτό το ένα δεν είχε. Ε, να αγαπά, να συγχωρεί. Και λέει ο Πατρεσκός μα ότι ε, για μένα, λέει, ε, δίνω την ψυχή μου σε αυτόν τον πρώτο και σε αυτόν συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες του ή παίρνουν τις αμαρτίες του πάνω μου, λέει παίρνουν όλες τις αμαρτίες μου, πάνω μου, τις αμαρτίες του πάνω μου εφόσον έχει αυτό το ένα αυτό της γνώμη και της αγάπης. Αυτό μου δεν είναι κάτι που μπορεί να αντέξει Καμιά ηθική, ούτε θρησκευτική, έτσι όπως δίδεται, ούτε κοσμική. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το κείμενο τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει καταρχήν, ερμηνεύοντας όλη την παραβολή, μιλάει για την κίνηση του χρεοφυλέτη των μυρίων ταλάντων που πήγε στον Κύριο και τον νικέτευσε, τον παρακάλεσε να του διαγράψει το, να το δώσει αναβολή στο χρέος και ο Κύριος του διέγραψε. και λέει ο Αριστολός Α ας ακούσουμε λέει όσοι αδιαφορούμε για την προσευχή πόση είναι η δύναμη των παρακλήσεων η οικεσία αυτή του χρεοφιλέτη είναι προσευχή είναι αυτό που ονομάζουμε αίτηση. δεν, δεν επέδειξε αυτός νηστεία λέει ούτε ακτιμοσύνη ούτε τίποτε άλλο από τα παρόμοια αλλά παρόλο που ήταν στερημένος και γυμνός από κάθε αρετή, επειδή παρακάλεσε τον Κύριόν του μόνο, κατόρθωσε να τον παρακινήσει σε ευσπλαχνία. Ας μην απογοητευόμαστε λοιπόν στις παρακλήσεις. Γιατί ποιος θα μπορούσε να γίνει περισσότερο αμαρτωλός από αυτόν που ήταν υπόλογος για τόσα παραπτώματα, ενώ δεν είχε κανένα κατόρθωμα ούτε μικρό ούτε μεγάλο, αλλά όμω δεν είπε μέσα Του. Δεν έχω παρησία. Είμαι γεμάτος ντροπή. Πώς μπορώ να παρουσιαστώ για να μιλήσω. Πώς μπορώ να παρακαλέσω. Πράγμα που λέγουν πολλοί αμαρτωλοί. Και αυτό, πώς το ονομάζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δέστε τώρα, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα Του ξεκάθαρα πράγματα και ζει και κοινωνεί τη αλήθειας, πώς τα βλέπει. Αυτό, αυτή η κουβέντα που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, που λέμε πολύ. Μέσα στην αμαρτωλότητά μας λέμε «Δεν έχω παραισία, δεν εχω παρουσία. δεν εχω τη δυνατότητα να παρουσιαστώ και να τολμήσω να μιλήσω στον Θεό γιατί γεμάτος ντροπή και αμαρτίες». Αυτό που λέγεται λόγος ορθός, λόγος κατανοητικό. ο Άγιος Θεός όμως ξέρετε πώς το λέει, είναι, που είναι άρρωστη λέει από διαβολική ευλάβεια. Δηλαδή γιατί είναι διαβολική ευλάβεια. Γιατί πρώτο διαβάλει τον Θεό ότι είναι σκληρός. Δεύτερον, διαβάλει τη δική μας κατάσταση γιατί από τη στιγμή που εγώ ντρέπουμε και την αμαρτία μου, τι σημαίνει. Πιστεύω ότι κάτι καλύτερο είμαι ή μπορούσα να είμαι. Και έτσι, αντί να επιλέξω την μετάνοια, να πω το ίμαρτο να ζητήσω το όλος του Θεού επιλέγω αυτή τη διαβολική νευλάβεια που γιατί κυρίως όμως είναι διαβολική. Γιατί διαβάλει τη σχέση μου με τον Θεό και με κλείνει στον εαυτό μου μου καταρρύπτει μου, μου απορρίπτει τον λόγο να διαλεχθώ με τον Θεό δηλαδή να έχω σχέση μαζί του και κλείνει με στον εαυτό μου στη μιζέρια μου, στην αμαρτία μου στην κακομυριά μου αυτό λέγεται διαβολική ευλάβεια έτσι λοιπόν να υπάρχει και ευλάβεια που μπορεί να είναι διαβολική αυτό όμω. Δεν το διδαχθήκαμε ποτέ, ξέρουμε ότι ακούσαμε ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει διαβολική ευλάβεια ή μπορεί να υπάρχει διαβολική, ε, ας το πούμε πώς να χρησιμοποιήσω τον όρο, διαβολική αρετή, ή διαμο, ε, διαβολική υπακοή στους νόμους ε; ένας ο οποίος μπορεί να είναι ταχύς καθόλα εντάξει. Μπορεί αυτό να είναι μια διαβολική πράξη αντιδημερεί μια αίσθηση υπεροχής και απόρριψης και κατάκρισης των άλλων. Δεν έχεις παρεσία, λέει ο Ιησόστωνος, γι' αυτό πλησίασε. Για να αποκτήσεις πολύ παρησία. Μήπως, λοιπόν, μήπως λοιπόν είναι άνθρωπος αυτός που πρόκειται να συμφιλωθεί μαζί σου για να αντραπείς και να κοκκινήσει. Ο Θεός είναι εκείνος και γιατί να, γιατί να κοκκινίζω στον άνθρωπο και να μην κοκκινίζω στον Θεό, Δηλαδή τι μα λέει ο Στόνο, Να είμαστε ξεδιάντροποι με τον Θεό, Γιατί το λέει αυτό το πράγμα, Λέει: Μήπω λοιπόν είναι άνθρωπο αυτό που πρόκειται να συμφιλειωθεί μαζί σου για να τραβήξει και να κοκκινήσει, Γιατί α, όταν είναι άνθρωπο ο άλλο, απαιτεί κάτι από εσένα, ζητά ένα μέτρο δικαιοσύνη, κοιτάει κάτι να πάρει από σένα. Κέντρο του και ενδιαφέρον του δεν είναι να σου δώσει, είναι να πάρει. Ο Θεός λέει είναι εκείνος που περισσότερο από σένα θέλει να σε απαλλάξει από τα παραπτώματα. Δεν επιθυμείς εσύ τόσο την ασφάλειά σου όσο εκείνος επιζητεί τη σωτηρία σου. Και αυτό μας το δίδαξε με τα ίδια τα έργα του. Λοιπόν, μέσα μας να κάνουμε μία κίνηση. Και αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσουμε. Να διαμορφώσουμε εκείνη τη θεωρητική βάση που έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα ποιον θεόν πιστεύουμε και λατρεύουμε, για να διαμορφωθεί ανάλογο ήθος στη ζωή μας και να είναι διαμορφωμένοι και η πράξη μας σαν Γιατί δεν είμαι τραητός ότι εξωτερικά κάνουμε, αλλά ποιο είναι το κίνητρο αυτού που κάνουμε. Δεν έχεις παρησία, γι' αυτό θα μπορέσεις να αποκτήσεις παρεσία επειδή είσαι σε αυτή την κατάσταση. Δες τι λέει, δεν έχεις παρησία, γι' αυτό θα μπορέσει να αποκτήσει παρησία, επειδή είσαι σε αυτή η κατάσταση, πιαν, επειδή δεν πιστεύω ότι έχω παρησία. Γιατί λέει, γιατί μεγίστη, γιατί η μέγιστη είναι το να μην νομίσει κανείς πως έχει παρησία. Η γάρ μου ενασθενεία τελειούται. Όσο ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι έχει παρησία, έχει αληθινή παρησία. Όπως ακριβώς μέγιστη ντροπή είναι το να δικαιώνει κανείς τον εαυτόν του ενώπιον του Κυρίου, εκείνος είναι ακάθρατος, έστω και αν είναι περισσότερο Άγιος από όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό για να το πιστέψουμε, πρέπει να ανατραπεί όλο το σύστημα εθικής που φτιάξεμε οπότε που γεννηθήκαμε. <coughs> Όπω ακριβώς μέγιστη συντροπή είναι το να δικαιώνει κανεί τον εαυτόν τον όποιο του Κυρίου, εκείνος είναι ακάθαρτος, αυτός που δικαιώνει τον εαυτό τον όποιο του Κυρίου, έστω για να είναι περισσότερο άγιος από όλου του ανθρώπου. Εξωτερικά. Μπορεί να είναι άγιος, να τήρησε όλους τους νόμους, να έχει όλη την αρετή, να είναι εγκρατείς, να ελέγχει τις αντιδράσεις του αλλά εφόσον δικαιώνει τον εαυτόν του ενώ του Κυρίου είναι αυτός ο περισσότερο ακάθαρτος για ποιον λόγο όχι γιατί θα το πει ο Θεός είσαι ακάθαρτος αλλά εφόσον δικαιώνω τον εαυτόμενο του Κυρίου και βλέπω ότι η, η, η ουσία της χαράς μου είναι στην αρετή μου και όχι στο πρόσωπο του άλλου του Θεού, του ανθρώπου τότε αυτό το πράγμα ε, δεν με δικαιώνει και είμαι ακάθαρτος και μάρτυρες για τα λεγόμενα είναι ο Φαρισίος και τελώνει. Α Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν στα μαρτήματα ούτε να αποκάμνουμε αλλά ας προσερχόμαστε στον Θεόν. Ας τον νικετεύομαι, ας τον παρακαλούμε, πράγμα που εκείνος έκανε αφού μέχρι εδώ παρουσίασε καλή διάθεση. Και το ότι δεν απέκαμε και ότι δεν απελπίστηκε και το ότι ομολόγησε τα αμαρτήματα και το ότι ζήτησε κάποια αναβολή και προθεσμία όλα αυτά είναι καλά και απόδειξη συντετριμμένης διαννοίας και ταπεινωμένης ψυχής τα παρακάτω όμως δεν είναι πια όμοια με τα προηγούμενα γιατί αυτά που μάζεψε για την ηκεσία, ενώ μάζεψε αυτό ζήτησε δηλαδή από τον Θεό να, του, να τον ξεχρεώσει να του δώσει αναβολή για τα χρέη του και Τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο και, ήταν, και είχε συντριβή μέσα του. Όμως αποδεικνύει ότι η συντριβή αυτή δεν είχε ρίζες, δεν ήταν αληθινή. Γιατί λέει αυτά που μάζεψε με την οικεσία του τα σκόρπισε όλα σε μια στιγμή με την οργή του προς τον πλησίον. Αλλά πρώτα ας έρθουμε στον τρόπο της συγχώρεσης. Ας δούμε πώς το συγχώρησε και από ποια αιτία οδηγήθηκε σε αυτό ο Κύριος. Τότε ο Κύριος του λέγει, τον λυπήθηκε, τον άφησε να φύγει και του χάρισε το δάνειο. Εκείνος ζήτησε αναβολή, αυτός του έδωσε συγχώρηση. Ο Θεός δίνει παραπάνω από αυτά που ζητούμε. Επομένως, εκείνος πήρε περισσότερο από αυτό που ζήτησε. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει, σε εκείνον που έχει την δύναμη να κάνει απήρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεπτόμαστε. Γιατί ούτε μπορεί να σκεφτείς τόσα πολλά όσο εκείνος είναι να σου δώσει. Να μην τεραπείς λοιπόν ούτε να κοκκινήσει. Ή καλύτερα να αντρέπεσαι για τα αμαρτήματα, να μην απελυπίζεσαι όμως ούτε να καταλείπεις την προσευχή. Αλλά πλησίασε έστω κι αν είσαι αμαρτωλός για να συμφιλειώσεις τον Κύριό σου με τον εαυτό σου. Για να του δώσεις αφορμή να φανερώσει τη δική του φιλανθρωπία στη συγχώρηση των αμαρτιών σου γιατί αν φοβηθείς να παρουσιαστείς μπροστά Του εμπόδισες την αγαθότητά Του συγκράτησες την αφθονία της καλοσύνης Του όσο βέβαια εξαρτάται από Εσένα να δέστε γιατί αν φοβηθείς να παρουσιαστείς μπροστά Του εμπόδισες την αγαθότητά Του ο φόβος σε όλα τα επίπεδα είναι πρόβλημα ο φόβος σε προσωπικό επίπεδο σε, σε, σε, στη σχέση μας με τον Θεό στη σχέση μας με την κοινωνία ο φόβος μας είναι ένα πρόβλημα που εμποδίζει εδώ βεβαίως την αγαθότητα του Θεού να ενεργήσει στον άνθρωπο αλλά γενικώ ο φόβος εμποδίζει το μυστήριο της ζωής να λειτουργήσει μέσα μας ας μην χάνουμε λοιπόν το θάρρος και ας μην διστάζουμε στι προσευχές γιατί και αν ακόμα πέσουμε μέσα στον ίδιο το βάραθρο της κακίας θα μπορέσει γρήγορα να μας ανασύρει από εκεί. Κανείς δεν αμάρτησε τόσο πολύ ως αυτός ενώ ο χρεοφιλέτης. Γιατί πραγματικά διέπραξε κάθε είδο πονηρία. Και αυτό φανερώνουν τα δέκα χιλιάδες τάλαντα. Κανείς δεν ήταν τόσο έρημος όπως αυτός. Γιατί αυτό φανερώνει το ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του. Αλλά όμως αυτόν που προδόθηκε από παντού, μπόρεσε να τον σώσει η δύναμη της προσευχής. Και έχει τόσο μεγάλη δύναμη η προσευχή, λέγει, ώστε αυτόν που με έργα και άπειρα πράγματα ήρθε σε σύγκρουση με τον Κύριο να τον απαλλάξει από την ποινή και την τιμωρία. Ναι, άνθρωποι έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Δέσε τώρα η προσευχή δεν είναι μια παθητική κίνηση του ανθρώπου που περιμένει ουρανοκατέβατα έναν παράδεισο η πραγματική προσευχή είναι η επαναστατική κίνηση της ψυχής που ζητά ελπίδα και που δεν υπάρχει ελπίδα δεν έχει δεδομένα η προσευχή δεν έχει δεδομένο το αποτέλεσμα ή μάλλον θεωρείτε ουτοπικό το αίτημα και άρα άκυρο το αποτέλεσμα. Η προσευχή λοιπόν είναι μία μάχη και πάλι με το ανέφικτο. Δεν είναι μία συγκινησιακή κατάσταση ε, ε, μιας έξαρσης ψυχικού συναισθήματος. Κατανήσω με τώρα και τον Θεό το φαντάζομαι κάπως και νιώθω να με πλησιάζει και να με αποδέχεται. Η προσευχή είναι η ανάγκη ζωντανής σχέσης. Μόνο εάν μπορείς να διαπραγματευθείς την ύπαρξή σου μέσα σε μια αίσθηση υπαρξιακού μετεωρισμού και να ελπίσεις τότε μόνο έχεις και την δύναμη να είσαι αυθεντικός στην καθημερινότητά σου άμεσο σκεφτεί και να έχει θάρρος Αν όμως είσαι μια θρησκευτική προσωπικότητα που απλώς με έναν τρόπο σύφεροντο λογικών, πονηρών, προσπαθείς ε, να ικανοποιήσει μία σου ανάγκη. Τότε αυτό... Θα βγει και στη ζωή μας. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα ο θρησκευτικό άνθρωπος είναι ο πιο κακομήρης, φοβισμένος, δηλώς άνθρωπος που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί το πιο ασήμαντο πράγμα της ζωής του. Ακόμα και το πώς θα φάει, πώς θα περπατήσει, πώς θα κινηθεί. Αυτός ο θρησκευτικό άνθρωπος όμως είναι η άρνηση του Θεού, είναι η άρνηση της σχέσης μας με τον Θεό όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην απιστία του μέσα στην αμφισβήτησή του ζητεί ζωντανή σχέση με τον Θεό και η σχέση αυτή να είναι αποκαλυπτική και αντιπροσευχεί κάτι τέτοιο προσδοκεί και μόνο τότε είναι προσευχή αυτό σημαίνει ότι βάζεις το κεφάλι σου σε μπελάδες Αυτή λοιπόν η πάλι του να μπορείς να έχεις λόγων ο οποίος δεν σου ήρθε από το μυαλό σου αλλά σου αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά σου με έναν τρόπο διαφορετικό αυτό για να γίνει σε φέρει αντιμέτωπο με την ύπαρξή σου που λε τώρα εγώ τι κάνω στη ζωή Πού αναφέρομαι, πού προχωρώ, πρέπει να τα βρω με τον εαυτό μου. Δεν, δεν μπορώ να καλυφθώ με το να γεμίσω τον εαυτό μου, να πάω εδώ, να πάω εκεί, να έχω μια υπερδραστηριότητα για να καλύψω τις ελλείψεις μου, αυτόν τον φόβο του θανάτου. Αλλά έρχομαι αντιμέτωπος με τον φόβο του θανάτου. Και η προσευχή είναι αυτό το αίτημα να εκπληρωθεί. Η αναζήτηση του ανέφικτου. Να μπορεί η ύπαρξή μου, η ψυχή μου να μην πνίγεται να μην έχει αυτόν τον ύληγκο τον υπαρξιακό μπροστά στο γεγονός του θανάτου γιατί αλλιώς αν ο άνθρωπος δεν λειτουργήσει έτσι ό,τι λέει στον κόσμο είτε είναι παπάς χριστιανός είναι ανοησίες είναι φλιαρίες θρησκευτικές για να κορεδεύουμε τον κόσμο αυτός λοιπόν ο άνθρωπος αν έχει τέτοια δύναμη να αντιμετωπίσει την αμφισβήτησή του προσευχητικά, τότε έχει και την ικανότητα να είναι ανδρίο στην καθημερινότητά του. Άρα η προσευχή μόνο με αυτή την έννοια είναι κατανοητή και μόνο με αυτή την έννοια δεν είναι μια παθητική κατάσταση, αλλά είναι μια επαναστατική κίνηση που μπορεί να του γεννήσει διάκριση να διακρίνει πώ τοποθετείται κάθε τι. Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετική προσέγγιση του ίδιου του γεγονότος ανάλογα με τον χρόνο που το, ζει, που το ζούμε και με τον άνθρωπο τον που το ζει να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα βγαίνοντας έξω εκείνος συνάντησε ένα από τους συνδούλους σι, το του που του χρωστούσε 100 δινάρια τον έπιασε από το λαιμό για να τον πνίξε και του έλεγε δώσουμε εκείνα που μου οφείλει. Τι λοιπόν λέει ο Άγιος Χρυσόστομος θα μπορούσε να υπάρξει ασχρότερο από αυτό ενώ η ευεργεσία ηχούσε στα αυτιά του, αυτός ξέχασε την φιλογραφία του Κυρίου. Θα δούμε παρακάτω ότι σε μία περίπτωση γίνεται σκληρός, ανελαστικός και αυστηρός ο Κύριος και ίσως είναι ο μόνος το, ο λόγος που δικαιούται και ο άνθρωπος να είναι τέτοιο. Οπότε, όταν ενώ τη συγχώρηση, δεν συγχωρεί τον άλλον. Ε, για ένα πράγμα, δικαι, είναι σκληρός ο Κύριος, στη μνησικακία και στην οργή, που είναι άρνηση του προσώπου που βγάζουμε για τον άλλον άνθρωπο, ενώ ήδη εμείς είμεθα ευεργετημένοι, Βλέπεις λέει πόσο αγαθό είναι να θυμάται κανείς τα αμαρτήματά του και αυτός λοιπόν αν τα θυμόταν διαρκώς δεν θα γινόταν τόσο άγριος και απάνθρωπος Εμείς τι κάνουμε πάμε στον παπά να εξομολογηθούμε όχι τόσο για να συμφιλιωθούμε και να συγχωρεθούμε με τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο αλλά πάμε από μια ψυχολογική ανάγκη απενοχοποίησης μας για να νιώθουμε πάλι ακέραιοι η ηθικά και όχι να διαμορφωθεί η σχέση, δηλαδή να υπάρξει η αληθινή συγχώρεση. Γι' αυτόν τον λόγο τι συμβαίνει, κάνουμε τις πατάτες μας, πάμε να εξομολογηθούμε και νιώθουμε κανοποιούμε το εαυτό μας και αυτό τι βγάζει μετά, βγάζει μια σκληρότητα προς τους άλλους. Μόλις νιώθουμε, νιώθουμε ότι αποκαθίσταται η ηθική μα ακαιριότητα και νιώθουμε ότι ο Θεό μας συγχώρεσε, θα ρίξουμε πως ο Θεός δίνει κάτι μαγικά. Χωρί να συμμετέχουμε εμεί. Ουρανοκατέβατα, μα δίνει, διαβάζει η αρχή, παπάς και τελειώσαν όλα. Δεν λειτουργεί αυτό έτσι. Και έτσι λοιπόν, εφόσον νιώσουμε εμεί για τη συνείδησή μα, φύγουν οι ενοχέ μα, τότε μετά, με πολλό μετά από λίγο χρόνο, αρχίζει μετά η κατακριτικότητα και η σκληρότητα έναντι των άλλων. Αφού εμεί γίναμε καλά τώρα, είμαστε αφεντικά και μπορούμε να κρίνουμε τον οποιοδήποτε. Με αυτή την έννοια, λέει ο Αϊξόστωμο, η μνήμη των αμαρτημάτων βοηθάει. Ο σύνδουλό του τότε λέει, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε λέγοντα: Δείξε μου φιλανθρωπία και θα σου επιστρέψω. Θα σου τα επιστρέψω όλα. Με τα λόγια αυτά με τα οποία εκείνο βρήκε τη συγχώρηση, αυτά είπε στον κύριο, με τα λόγια με τα οποία εκείνο βρήκε τη συγχώρηση, με τα ίδια και αυτό ζητάει την να σωθεί. Εκείνο όμω από την υπερβολική του σκληρότητα, ούτε με τα λόγια αυτά συγκινούντων, ούτε σκέφτηκε ότι με τα λόγια αυτά σώθηκε. Τώρα όμως, ύστερα από τόση μεγάλη δωρεά και συγχώρηση τόσων αμαρτημάτων, ήταν υποχρεωμένος πια να δείξει στον σύνδουλό του ανεξικακία σαν κάποια αναγκαία Αλλά όμω ούτε αυτό έκαμε, ούτε κατανόησε πώς ήταν η διαφορά τη που και αυτός απόλαψε και που έπρεπε να δείξει στο σύνδουλό του. Μετά εφόσον γίνεται και πληροφορείται ο Κύριος από τους συνδούλους για τη σκληρότητά του λειτουργεί διαφορετικά. Όταν όμως λέει έγινε κακός των συνδουλών του τότε οργίζεται και κνεβρίζει ο Κύριος για να μάθει ότι πιο εύκολα δέστε αυτό το συγκλονιστικό το συγκλονιστικό που λέει και είναι πάρα πολύ σημαντικό λέει δέστε συγχωρεί ο Κύριος αυτό που χρωστάει 10.000 έρχεται ο σύνδουλος έρχεται ο αυτός που του χαρίστηκε το, το, το, η οφειλή και το σύνδουλο για ελάχιστο ποσό το ζητάει μέχρι τέλος και το στέλνει με σκληρότητα στην φυλακή πληροφορείται ο Κύριος και έρχεται και οργίζεται και λέει μερε παιδί μου εντάξει γιατί ο Κύριος εδώ δεν είναι φιλάνθρωπο, Θεός δεν είναι δεστεί τη λέει ο Χριστός όταν όμως έγινε κακό το σύνδουλόν του τότε οργίζεται και κνευρίζεται για ποιο λόγο, για να μάθεις ότι πιο εύκολα συγχωρεί τα αμαρτήματα που σε σ'αυτόν παρά αυτά που γίνονται στους πλησίους. Και κάποτε είχα μία απορία και εδώ το, το εξηγεί ο Αγίος Χρόστομος, Λέει κάπου η γραφή ότι όποιος δικαιούται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για λόγους πορνείας, Δηλαδή αν την απατήσει δικαιούται, δεν επιβάλλει δικαιούται. Κάπου αλλού λέει η γραφή. Όταν κάποιο άνδρα έχει γυναίκα άπιστη και αυτή επιθυμεί να ζήσει μαζί του να μην την χωρίσει. Τι σημαίνει αυτό, Πώ το σχολιάζει ο Χριστό Γιατί την άπιστη να μην την χωρίσει και αυτή ή αυτόν που τί, τον, τον απατά δικαιούται να την χωρίσει. Έχει τον λόγο. Γιατί λέει ο κύριο, στην απάτη αδικεί ο άνθρωπο τον άνθρωπο. Στην απιστή αδικεί εμένα Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την χωρίσει. Δεν έχει πρόβλημα ο κύριο να προσβληθεί, να δικηθεί. Συγχωρεί αυτά που γίνονται προς Αυτόν. Είναι πιο αυστηρός αυτά που γίνονται στον πλησίον. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ είναι ένα στοιχείο που μπορεί να, να μορφώσει είναι και στη ζωή μας. Η αληθινή αγάπη είναι αυτή που δεν με τόσο αυτά που γίνανε αντίον μου όσο αυτά που έγιναν για τον πλησίον. Γιατί σε μένα όγι γίνει κάτι, δεν διασαλεύεται η ενότητα του σώματος. Όταν είναι προς τον πλησίων, προσβάλλεται η σχέση. Προσβάλετε η ενότητα του σώματος. Και λέει, όταν όμως έγινε κακό στο σίδουλό του, τότε οργίζεται και εκνευρίζεται για να μάθεις ότι πιο εύκολα συγχωρεί τα αμαρτήματα που έγιναν σε αυτόν, παρά αυτά που γίνονται στου πλησίον. Και αυτό δεν το κάνει μόνο εδώ, αλλά και αλλού. Όταν προσφέρει το δώρο σου λέει στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και ύστερα να προσφέρεις το δώρο σου. Γιατί η επιθυμία του Κυρίου δεν έχουμε μια σχέση μαζί του έτσι ξερή ψύχρη αλλά η επιθυμία του είναι να υπάρχει αγάπη. Υπάρχει συγχώρηση, υπάρχει συμφιλίωση των ανθρώπων. Καμία θρησκευτική, πνευματική, ασκητική πράξη δεν δικαιώνεται αν δεν είναι θεμελιωμένη στην αγάπη του πλησίον. Αν δεν είναι θεμελιωμένη στη συγνώμη, στη συγχώρηση, στη, συ, στη συνεννόηση, στην κατανόηση. Βλέπεις λέει, πως παντού προτιμάει από τα δικά του τα δικά μα. Και δεν θεωρεί τίποτα ανώτερο από την ειρήνη και την αγάπη προς τον πλησίον. Και αλλού πάλι λέγει. Οποιος χωρίζει τη γυναίκα του για οποιοδήποτε λόγο εκτός από πορνεία την οδηγεί στη μιχία. Και με τον Παύλο το ίδιο νομοθετούσε. Αν κάποιος άνδρας έχει γυναίκα άπιστη και αυτή επιθυμεί να ζει μαζί του να μην τη χωρίσει. Αν λοιπόν παίζει σε πορνεία λέει να τη διώξεις. Αν όμως είναι άπιστη να μην τη διώξεις. Αν σε σένα, λέει να τη χωρίσεις αφού έχεις πρόβλημα. Αν όμως σε μένα να την κρατάς. Έτσι και εδώ όταν αμάρτησες σε αυτόν με τόσα αμαρτήματα τον συγχώρεσε. Όταν όμως αμάρτησε τον σύνδουλό του με πολύ λιγότερα και μικρότερα από αυτά που αμάρτησες τον κύριων του δεν τον συγχώρεσε αλλά τον τιμώρησε αυστηρά. Και εδώ τον όμασε κακό και ε, εκεί ούτε με λόγια τον λείπησε. Γι' αυτό και εδώ προστίθεται και τούτο. Ότι δηλαδή οργίστηκε και τον παρέδωσε στους βασανιστές. Ενώ όταν τους ζήτησε λόγο κλπ και, λοιπά και λοιπά, Βλέπουμε ότι μετά έρχεται η τιμωρία με την έννοια της θεραπείας. Τίποτα τυχαίο δεν συμβαίνει στη ζωή μας. Λέει κάπου αλλού Αγίος σε αυτό το κείμενο η, το, η ξεχρέωση του ανθρώπου γίνεται με την προσευχή γίνεται με τις δοκιμασίες γίνεται με την θλίψη που κατά κάποιον τρόπο ξεχρεώνει ο άνθρωπος το χρέος του έτσι λοιπόν εάν εμείς μετανοούμε δηλαδή ζητούμε συγχώρεση και αυτή η συγχώρηση δεν είναι μια συμφεροντολογή πράξη δική μας με τον Θεό αλλά είναι αληθινή, επεκτείνεται προς όλους λαμβάνουμε ξεχρεώνουμε το χρέος μας και δεν αναβάλλεται η οφείλη μας, διαγράφεται η οφείλη μας αν όμω δεν τιμήσουμε αυτήν την χάρη και εμείς δεν είμαστε αναλόγως συγχωρετικοί στους αδελφούς μας τότε θα, ανα, θα μας δώσει ο Κύριος στου Βασανιστές, δηλαδή θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε το χρέος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, ο πόνος. Και αυτό όχι για να μας τιμωρήσει γιατί έχει κακία, αλλά για να μαλακώσει καρδιά μας. Πάλι να μας επαναφέρει στην ευαισθησία, στη συμπάθεια, στη σχέση. Γιατί ε, αν εδικιώνεται το σκληρότητα του ανθρώπου, δηλαδή δεν δέχεται το, το επιτίμιο της σκληροκαρδίας του, θα έμενε σκληρόκαρδος. Δηλαδή θα έμενε μόνος, δηλαδή θα ήταν κολλασμένος από μόνος του. Το επιτίμιο έρχεται για να του επαναφέρει την ισορροπία, το μέτρο, την αλήθεια. Δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή συμφιλίωση αν δεν υπάρχει αλήθεια. Θα μπορούσε κάποιο να πει: Κοίταξε, τι θεό αγαπηθήσε. Εντάξει, σκληρό καρδό, συγχώρεσαι τον. Θα τον συγχωρέσει, αλλά θα έλθει η θεραπεία του. Συγχωρεί ο κύριο, αλλά οι συγχώρε δεν είναι μόνο υπόθεση του κυρίου, είναι και τη ελευθερία του ανθρώπου. Εκατό συγχώρεσε να μα δώσει ο άλλο. Αν εμεί δεν βάζουμε τον άλλο στην καρδιά μα, δεν υπάρχει συγχώρεση είμαι θα μόνη, είμαι θα κολλασμένη έτσι λοιπόν να το, επαναφε... να το φέρουμε και σε ένα επίπεδο δικό μας σε όποιο επίπεδο σχέσεως διαπροσωπικής υπάρχει σύγκρουση μέσα σε ένα πλαίσιο αφασίας όχι τόσο γιατί έχουμε αγάπη γιατί η αγάπη μας διδάσκει και την αλήθεια και τη γνώση και τη διάκριση πως να εφερθούμε κάθε φορά που δεν σημαίνει πάντα ένας μαλθακός τρόπος αντιμετώπισης πραγμάτων Πολλές φορές η δειλία μας, ο φόβος μας, το πώς θα διαχειριστούμε μια σχέση, καταφεύγουμε σε αγαπησιάρικα λόγια. Χωρίς όμως να διαμορφώνεται μια αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Συγχωρεμένος να είναι. Αλλά αυτό έλυσε το πρόβλημα. Η συγχώρηση δεν είναι μια μαγική, είπαμε πράξη, ηθική. Λέω στον άλλο είσαι συγχώρηση είναι να συνεννοηθώ. Να έχω έναν κοινό λόγο ζωής που αυτός ο λόγος ζωής είναι αλήθεια. Εγώ μπορώ να συγχωρέσω τον άλλο, ο άλλος συγχωρείται όμως, αν δεν θέλει. Άρα, αυτό που μπορεί σε όλα τα οποία δεν υπάρχει, π.χ. στην εκκλησία, επειδή δεν τολμούμε να έρθουμε σε μια αληθινή σχέση με τον άλλο, πραγματική, γνήσια, αυθεντική, γιατί έχει κόστος, γιατί μπορεί να φέρει και σύγκρουση αυτό το πράγμα, ε. Το παίζουμε καλοί χριστιανοί γλυκανάλα τα λόγια αλλά μέσα μας έχουμε το λογισμό μας και την αρνησία μας. Συγχώρεση σημαίνει να θεραπεύσω την καρδιά μου από την εμπάθεια αλλά να βρω τη δυνατότητα στον βαθμό που μπορεί και ο άλλος να διαπραγματευτούμε την αλήθεια. Και να υπάρχει ενότητα. Έτσι λοιπόν σε κάθε επίπεδο, ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο Υπάρχουν κάποια φιλιρινιστικά κινήματα μαλθακότητος ανθρώπου που δεν έχει το, την τόλμη να γνωρίσει την αλήθεια που δεν έχει την τόλμη να τονίσει την αλήθεια σε εθνικό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. <laughs> δέστε τώρα αυτό το πράγμα πως έχει η ειρήνη η αγάπη ή η συνεννόηση δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονό συμπεριφορά. Καταρχήν. Δηλαδή, δεν φέρουμε ευγενικά προς τον άνθρωπο ότι αυτό είναι η ειρήνη. Όπω και σε ένα επίπεδο σχέσεω. Εσύ αν έχει μια σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο, είσαι παντρεμένο, συγκρούεσαι. Άμα το φερθεί σε ευγενικά αλήθεια το πρόβλημα, σημαίνει ότι τον αγαπά. Η αγάπη κρίνεται καταρχήν η καρδιά μου τη νιώθει. Έρχομαι και. Προσπαθώ με έναν προσωπικό αγώνα να θεραπεύσω τη διάθεση καρδιάς μου να έχει αγάπη Να μην έχει εμπάθεια προς τον άλλον άνθρωπο αλλά μάλλον να έχει αγάπη Κατανοητό είναι αυτό Αλλά εγώ έχω αγάπη Θέλω να δώσω στον άλλον αγάπη Αν ο ίδιος ο άνθρωπος όμως δεν αποδέχεται αυτή την κατάσταση Έχουμε πρακτικά προβλήματα Έχουμε πρακτικές δυσκολίες Εάν, Άρα Αγάπη σημαίνει Όχι μόνο να του λέω Του άλλου λόγια Να του λέω για να συγχωρεθώ συγχωρε, σημαίνει, συγχωρε, σημαίνει συνεννόηση έτσι δεν είναι Είμαι στο ίδιο πνεύμα Να του πω Αυτό που λιώθει η καρδιά μου Το δικό μου λόγο να μη μάθει Για να μάθω κι εγώ Το δικό του λόγο Κατανοητώ μέχρι εδώ για να συνεννοηθώ με τον άλλον άνθρωπο, για να δω αν έχω κοινόν λόγο, να μπορώ να, να διαπραγματευθώ τη σχέση μου μαζί του. Άρα, δεν είναι η σχέση μια μόνο συμπεριφορά καλής, ευγενικής, που κρύβει την δειλία μου, κρύβει την εμπάθειά μου. Γιατί και μια ευγένεια μπορεί να είναι μια εμπαθής κίνηση διλίας που δεν θέλω να έχω αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο εγώ θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσω την καρδιά μου να βάλω αγάπη στην καρδιά μου και αγάπη για αυτόν και μετά την αγάπη την να βρω ποιο είναι ο άλλος, το μάθω, να με μάθει να συνοηθούμε αν όμως ο άλλος άνθρωπος αν η άλλη κοινότητα η άλλη εθνότητα δεν έχει αγαθε προθέσει, τότε Χρειάζεται ο άνθρωπος να μετρήσει τις δυνατότητές του. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις, ζευγαριών που δεν τα βρίσκουν. Έχουν δυσκολία. Και μέσα σε, σε, σε ένα πνεύμα κακώς εννοούμενη συγνώμης, χωρίς να διαπραγματευτούν τη σχέση, να δουν τι κοινό λόγος υπάρχει η υπάρχει... Συγχωριμένος, μια μαλαθακότηση. Αλλά αυτή η μαλαθακότητα δεν είναι αγάπη και όριμη πράξη. Και τι δημιουργεί σύντο χρόνο, αποθυμένα. Και αυτά τα αποθυμένα μετά φέρουν ψυχολογικά προβλήματα σε αυτό που τα έχει και μετά έρχεται μεγαλύτερη σύγκρουση. Και αναπηρία οποιασδήποτε μορφή συνεννόησης. Έτσι λοιπόν, και σε ένα επίπεδο εθνικό... Αν δεν υπάρχει αγιότητα που δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται το παίζουμε άγιοι ενώ δεν είμαστε. <laughs> Και η πράξη μας να είναι ανάλογα με την πίστη μας. Ότι σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί ο φυσικός νόμος. Διαπαραγματεύομαι αντιδρώ, αλλά με μέτρο τη δικαιοσύνη. Καθαρίζω την καρδιά μου από την εμπάθεια. Ακούω το δικό του λόγο. Ακούω το δικό μου λόγο. Συνανοούμεθα. Σε κάθε επίπεδο αυτό και αν δεν υπάρχει αγαθή διάθεση από τον άλλο και το διαπιστώσω, γιατί είπαμε το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό, το δικό μου κίνητρο πιο ποιο είναι, θέλω να επιτεθώ. θέλω να επεκταθώ, θέλω να κατακτήσω, θέλω να διαλύσω, θέλω να εξοντώσω, τότε είναι πρόβλημα οποιαδήποτε πράξη. Αν εκείνη σήμερα η διαφύλαξη τη δικαιοσύνη μέσα σε ένα πνεύμα κατανόηση. Πράγμα διαφορετικά. Τότε σε αυτή την περίπτωση, κατανόω τον άλλο και βλέπω τη διάθεση του. Αν η διάθεση του είναι αρνητική, τότε επαναστατώ. Αντιδρώ, γιατί δεν έχω την οριμότητα και την αγιότητα τέτοιου είδου πίστη να υποκριθώ τον Άγιον. Γιατί, αν δεν κάνω κάτι τέτοιο, θα έχω πολύ περισσότερα προβλήματα μετά που δεν μπορώ να τα σηκώσω έτσι σε κα, Όπως σε κάθε σχέση όταν δεν μένουν αποθυμένα Αυτό βγάζει πολύ περισσότερα προβλήματα Έτσι και σε κάθε τέτοιου είδου επίπεδο Όταν δεν υπάρχει η αγιότητα του δίου και η αληθινή πίστη Είναι πιο όριμο, πιο αληθινό, πιο σωστό Ο άνθρωπος να διεκδικεί το δίκαιο Αυτό που πιστεύει ότι είναι δίκαιο Με πνεύμα αγαθής διαθέσεως και αγάπης αυτό μπορεί να διαμορφώσει την συμφιλίωση και την ειρήνη. Το άλλο ποτέ δεν θα φέρει ειρήνη. Με, τρι, με δύο τρόπους επιτυχάνε ο άνθρωπος στην ειρήνη. Ή με την αγιότητα. Ο Κύριος μας τι έκανε. Θανάτο θάνατο πατήσας. Δηλαδή. Απεδέχθη τον θάνατο για να νικήσει τον θάνατο. Εμείς μπορούμε να παραδώσουμε τα δικιά μας. Η αυτό πιστεύουμε ω δίκαιο ή τον χώρο μα για να νικήσουμε την φθορά και την απάτη του άλλου. Μακάρι να γινόταν. Αλλά αφού τέτοιοι δεν είμαστε, να το παίζουμε τέτοιοι ενώ δεν είμαστε. Άρα, εφόσον δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ειρηνική συνύπαρξη, μένει ο άλλο τρόπο. Ο τρόπο τη συνεννόησης και τη προβολή τη δικαιοσύνη και του φυσικού νόμου τη δικαιοσύνη. Αν εγώ τότε υποκριθώ τον Άγιο σε ένα πνεύμα κακώς εννοούμενης φιλιρνικής διαθέσεως, χωρίς να υπάρχει ξεκαθάρισμα αλήθειας, δεν υπάρχει ειρήνη πραγματική, διαχρονική και παντοτινή χωρίς αλήθεια. Τότε είναι η δειλία μου που με οδηγεί εκεί και αυτό το πράγμα ο δεν θεραπευτεί, εφόσον δεν βγει στην επιφάνεια το νόσημα, το πρόβλημα, η ασθένεια, η κακότητα, με, την, με τον φιληρινισμό μου που γίνεται χωρίς επίγνωση Μοιάζει σαν τον ναρκωμανί που παίρνει τη δόση και νιώθει καλά Είναι όμω καλά Πουλάω το μήνυμα της, της συμφιλίωσης Χωρίς όμως να είναι καλά ο καθένας από τα μέλη που έχουν τη σύγκρουση Αυτό θα σκεπαστεί, θα κουκουλωθεί, θα σε αργότερα Πόσο πολλές φορές το παίζουμε καλή με τους άλλους Αλλά πόσο να αντέξει αυτό δεν είναι αληθινό. Μετά βγαίνει μεγαλύτερη κακότητα. Άρα είναι πιο έντιμο να υπάρχει ε, η διαπραγμάτευση οποιασδήποτε σχέση με την έννοια του να ονομάζω τα πράγματα και να τα περιγράφω. Κατανοητό. Λοιπόν, γι' αυτό να δούμε τι λέει στη συνέχεια. Ε, όπως επίσης θα το πούμε και διαφορετικά Κάποιο τώρα λέει ο παπά είπε και ο Χριστός λέει Να αγαπούμε και να μην βγάζουμε οργή γεμνησικά Και λέει είναι μεγαλύτερη αμαρτία Πολύ καλό αυτό και σωστό Αλλά ο καθένας έχει τον χρόνο του Δηλαδή αν κάποιο έχει αποθυμένα με τους σύντροφών του Με τους γονείς του Με τα αδέλφια του Και νιώθει τόσο αδικείμενος και πραγματικά είναι αδικείμενος Σε αυτό τι να πούμε Όλα έχουν μία πορεία Το είδε στα μάτια σα. <Κι> λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εδώ να καταλάβουμε κάτι. Λέει η παραβολή, ξεχρεώθηκε και συγχωρέθηκε η οφειλή αυτού, και μετά συγχώρεσε, Οι μετά ήταν υποχρεωμένος και ικανό να συγχωρήσει το σύνδουλό του. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος δεν λάβει την χάρη του Θεού, δεν λειτουργήσει η χάρη του Θεού, και δεν νιώθει ότι συγχωρέθηκε δηλαδή έγινε ένα με τον Θεό δεν έχει την ικανότητα να συγχωρεί και τότε τι κάνει ο άνθρωπος έχει την επιλογή να αρχίσει να σκαλίσει τον εαυτό του να ερμηνεύει τα πράγματα να τα ξεκαθαρίσει μέσα του να μπορέσει να βγει μια ταυτότητα σε αυτό που γίνεται και ίσως είναι χρήσιμο αυτό να γίνει να αναλύσει τον εαυτό του ίσως θα μπορούσε βεβαίω. Να έχει μια βαθιά μετάνοια, να, να ζήσει τη χάρτη του Θεού, να γυρίναμε με τον Θεό και να ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη πράξη, ή μάλλον η φυσική του πράξη, να συγχωρεί αυτού που τον αδίκησαν. Αν όμω δεν είναι σε αυτή την πνευματική κατάσταση, ή δεν μπόρεσε να φτάσει σε αυτή την πνευματική κατάσταση, ή δεν αυτο αυτόν τον δρόμο ακόμα, ή δεν είναι φτάσει ο χρόνο του για κάτι τέτοιο, ίσω είναι πιο ανθρώπινο να δει τι γίνεται μέσα του, να το διαπραγματευτεί, να ελέγξει την οργή του, να εκτονώσει την οργή του. Ή οτιδήποτε τέλος πάντων για να φτάσει μετά σιγά σιγά μέσα από την ψυχική οδόν του να διαχειριστεί όσο είναι δυνατόν τις αντιδράσεις του στην πνευματική οδόν τις χάρτης του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος κατευθύνει να πάει στη χάρη του Θεού αλλά καμιά φορά περνάμε και από τον νόμο περνάμε και από το φυσικό λόγο για να περάσουμε παραπέρα. Άρα δεν μπορεί κανείς να απαιτεί από κάποιον άνθρωπο, ενώ είναι χειρότερη η μορφή αμαρτίας σε μνησικακία, δεν μπορεί να απαιτείς από οποιοδήποτε άνθρωπο να μην λειτουργεί με αυτή την αντίδραση. Γιατί ε, δεν είναι πάντοτε η μνησικακία, ε, ε, αυτό που φαίνεται μνησικακία. Πολλές φορές είναι μια αντανάκλαση, μια αντίσταση του ανθρώπου που είναι επιβαρημένος ο ψυχισμός του, ενώ δεν το επέλεξε πνευματικά να λειτουργήσει έτσι. Όταν ο άνθρωπος μιώθει καταπιεσμένος από μια κατάσταση Δεν έχει επίγνωση των κατάστασεων Τότε του έρχεται μια αντίδραση Αυθόρμητη Αντίσταση να διασωθεί Να αρκεστεί από κάπου αλλιώς θα κλονιστεί τελείω. Αυτό δεν σημαίνει κατανάγκη μνησικακία Ή οργή όπως τίθεται εδώ Είναι μια ψυχολογική αντίδραση Ενός επιβαρημένου ανθρώπου Από τα γεγονότα της ζωής του θα το ονομάσαμε νησικά και ήταν μια ενεπιγνώση πνευματική επιλογή του ανθρώπου εφόσον προηγουμένω εγεύθη τη χάρη του Θεού. Άραγε, yeah. τι θα μπορούσε λέει ο Σώστομος, να υπάρξει χειρότερα από τη μνησικακία όταν ανακαλεί την φιλανθρωπία του Θεού που έχει επιδειχθεί και εκείνα που δεν πόρασαν να του προκαλέσουν τα αμαρτήματα, αυτά καταορθούν να του προκαλέσουν συναντήν του πλησίων του. Επομένως, δεν θα άσφαλε κανείς λέγοντας πως αυτή η αμαρτία είναι πιο φουβριά από κάθε αμαρτία. Ενώ οι, αμαρ... οι αμαρτίες δεν ήταν ικανές για να προσβάλλουν την ελεημοσύνη του Θεού και την αγάπη του, η μνησικακία, σκληρότητα έγινε αφορμή να ανακαλέσει την απόφασή του ο Θεός και να αρνηθεί την ελεημοσύνη την οποία έδειξε λοιπόν εμείς εάν θέλουμε να έχουμε ανάπαυση στη ζωή μας να έχουμε ειρήνη λογισμών και ησυχία εσωτερική και να μην έχουμε θλίψεις και πειρασμούς μία είναι η ασφαλής οδός της συγχώρησης όχι η συγχώρηση με το στόμα από την καρδιά μας γιατί υπάρχει κακία που δεν γίνεται με τη σκέψη, γίνεται με τη στάση ζωής μας. Που είναι απορριπτική για τον άλλο άνθρωπο. Γιατί παντρεύεται ο κόσμος για να περάσει όμορφα. Πού είσαι Θόδωρε για να έχει ένα έρωτα αντέλειοτο, πού είσαι κρυμμένο. Ναι. Δεν είναι γι' αυτό, δεν παντρεύεται ο άνθρωπος για να έχει ένα τέλειο τον έρωτα. Παντρεύεται ο άνθρωπος για να παιδεύεται με τα πάθη του για να μάθει τη συγχώρεση και την επίοικια όταν συναντά έναν άνθρωπο και σύντροφο Λευτέρη που ανταγωνίζεται γιατί όλα τα ζευγάρια ανταγωνίζονται έτσι λοιπόν υπάρχει σχεσβάζει το δόλωμα ο Θεός στη φύση μας το ερωτικό ένστικτο γιατί αλλιώς δεν θα, εγώ, κανένα θα πλησιάσει κανένα δεν είχαμε συμφέρον γιατί είπατε αυτοί που δεν παντρεύονται είναι τεπέλητες και <Σιχά>, σιγά σιγά Υπό, βάζει το δόλωμα ο Θεός στην φύση μας για να έχουμε λόγο να πλησιάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι ο χωρισμός, το κομμάτιασμα και χρειάζεται να επανέλθει η ενότητα και φέρνει αυτή την έλεξη ο Θεός στη φύση του ανθρώπου για το δόλωμα, για να... Έρθει σε αυτή την ενότητα με τον άνθρωπο και μετά να έρθει η σύγκρουση, η δυσκολία που φέρει το θέλημά μας, ο εγωισμός μας. Και τότε ο άνθρωπος παλεύει μεταξύ δικαιοσύνης και αγάπης, συμφέροντο και προσφοράς, λογικής και συναισθήματο. για να αρχίσει σιγά σιγά. Να μαλακώνει η καρδιά του ανθρώπου, να γίνεται συγχωρητική, να μάθει δια του προσώπου του συντρόφου του να είναι συγχωρητικός προς όλους. Γιατί αν δεν υπάρχει συγχώρηση δεν θα έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Θα βρεις τα δικαιά σου, θα σου πει άλλος ότι έχεις δίκιο, δεν θα έχεις ανάπαυση. Θα εσανθείς ότι είσαι νικητής, δεν θα έχεις ανάπαυση. Θα αισθανθεί ότι εκπληρώθηκαν όλα τα αιτήματα, όσο πάλι δεν θα έχει ανάπαυση. Ανάπαυση θα έχει αν συγχωρεθεί, αν είσαι στον ίδιο χώρο, αν βγει από τον εαυτό σου. Και τότε λαμβάνει ο άνθρωπο την χάρη του Θεού. Τότε ξεχρεώνεται ο άνθρωπο. Τότε απαλήφεται οποιοδήποτε χρέο. Οποιαδήποτε λάθη μα συγχωρούνται. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Άφεση μην τα οφείλουμετε ημών, ω και εμεί αφήνουμε του φιλέτε ημών για να μάθουμε αυτή την άσκηση της συγνώμη. <coughs> Θέλετε κάτι? Οι τη τιμωρούν για να κρατώσουν οι ποιοτροπίες και οι υπηρεσίες. Η Ιγκλησία μας βλέπει όλοι αντιμωρία. Πού είναι η ποιοτροπική αγάπη του δασκάου μας, πρώτον. Και δεύτερον... Ένα ακόμα. Θα σας το πω εγώ. Αν η αγάπη για τον Θεό είναι ισοδύναμη με την αγάπη για το πλησίον... Γιατί η εκκλησία έχει κακέ σχέσει σχέσεις με την ύστερα. <laughs> Τα μπέρδεψα τώρα, είναι πολλά. <laughs> λοιπόν, το πρώτο. Οι δάσκαλοι στην εκπαίδευση τιμωρούν για να διορθώνουμε. Οι δάσκαλοι στην εκπαίδευση τιμωρούν για να διορθώνουν γιατί δεν έχουν... Δύο δύο δύο δύο δύο δύο. Συγγνώμη, συγγνώμη πολλές φορές είναι το έσχατο μέτρο παιδαγωγικό Φυκολό. αλλά γίνεται πρώτο μέτρο για ποιο λόγο γιατί δεν μπορεί να έχουν σχέση με τα παιδιά αν έχει σχέση έχει συνεννόηση και λόγο Φυκολό. άρα προηγείται η σχέση και έπεται η πιθανότητα της τιμωρίας δεύτερο το και τα παιδιά τιμωρή του το τα, τα, τα, τα παιδιά anyway, καταλήξουμε στο... anyway δεν είναι anyway <laughs> είναι μια πραγματικότητα δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουμε μια ε, τάση να μην το βλέπουμε το πράγμα σφαιρικά και ολικά. Πώς πειραν, πώς έπρεπε να πω, τέλος πάντων. Το δεύτερο. Το δεύτερο ερώτημα. Ναι, ναι, η ναι, συνέχεια. Ε, ναι. Ο Θεός κάτι εφόσον... Ναι. Αν η αγάπη για τον Θεό είναι η ισοδύναμη για την αγάπη των πλησίων, γιατί η εκκλησία έχει τόσο κακή σχέση με την αριστερά. Πριν από αυτό, πριν την αριστερά. Ε, α, σε μπέρδευσα και εγώ μπερδευτικό. Κάτι γεώνει ο κόλλα, είπες. για πε αυτό, αν είναι ισοδύναμη. Η αγάπη μου, ευχαριστώ. η τελευταία για να το στο Η δεύτερη ερώτηση. Αν η αγάπη για είναι ισοδύναμη με την αγάπη. Τι σημαίνει αυτό, Η αγάπη Εσύ Ναι, εντάξει. Είναι ίδια αξία. αυτό σημαίνει ότι αν η αγάπη του Θεού, αν είσαι την αγάπη του γιατί αριστερά η Εκκλησία έχει τόσο καλή σχέση με την αριστερά. Αυτό πώς το ερμηνεύεις, λέγοντας. Η αριστερά θεωρείται αριστερά, αθέοι σε εισαγονικά. Όχι. Ε, γιατί εξαιτίας αυτού πρέπει η Εκκλησία να έχει καλή σχέση με την αριστερά. Τι, τι εκπροσ... Α, επειδή είναι αγάπη προς τους ανθρώπους, αυτό εννοείς. Η αριστερά είναι, κυρίως κατά τη νομίζω, νομίζω που είναι η είναι η κυρία πολιτική δύναμη που για το πλησίον. Χαρητικά, Δεν πολύ Η αριστερά είναι η στην πολιτική που δημιουργείται περισσότερο το πλησίον από τι άλλε. Αυτό, είναι λοιπόν εύκολο. Κοίταξε. Δεν ξέρω από πολιτική εγώ δεν ξέρω ποιο ενδιαφέρεται το πληθυσμό και ποιο όχι. Μπορεί η θεωρητική βάση να είναι αλήθεια αυτό που λες, δηλαδή να διαφέρει πιο πολύ ομπλησίον. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Όχι που αυτόνται για το ομπλησίον, αλλά κανένα δεν είναι στο ομπλησίον. Πού είστε, ποιο είναι από εδώ. Ο... Από εκεί, ναι. Λοιπόν, λοιπόν ε, η εκκλησία, από τη στιγμή, και όταν λέμε εκκλησία εννοούμε η διοίκηση τη εκκλησία, μάλλον εννοείται, ε, αυτό είναι, είναι τεράστιο λάθο. Αυτό δεν είναι εκκλησία να το κάνει. Και όχι μόνο προ την αριστερά, προς κάθε ένα δεν δί να λειτουργεί απορριπτικά ή να έχει κακιά σχέση. Αυτό που κάνει είναι παραχάραξη της αλήθειας Εκκλησίας και του Ιδιού του Θεού, ο οποίος αδιακρίτω ε, λειτουργεί αγαπητικά προς όλους και το ενδιαφέρον του, το ενδιαφέρον της οφείλει να είναι η ίαση του ανθρώπου η προσφορά προς τον άνθρωπο ανεξαρτήτως τι επιλέγει. Κατανοητό. Ναι. Αν έχουμε μια μικρή αισθασία τώρα δεν κόβει. <laughs> δεν Όταν σου κόψει πέρας. <laughs> Κανείς άλλος. <laughs> Λέει ο Άγιος Σώστομος ότι η μνησικακία είναι η χειρότερη κακία, μορφή κακίας και η χειρότερη αμαρτία. Το να κρατάμε το κακό που μας έκαμε ο άλλος. Το να μην συγχωρούμε ενώ συγχωρεθήκαμε είναι το χειρότερο κακό αλλά και όταν συγχωρούμε αυτό που μας αδίκησε είναι το μεγαλύτερο καλό. Ο πιο εύκολος, ο πιο σύντομος δρόμος που οδηγεί στον Θεόν ο πιο σύντομος δρόμος που αναπαύει την καρδιά του ανθρώπου είναι να συγχωρούμε αυτόν που μας αδίκησε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει εύκολα χωρίς τη χάρη του Θεού. Εάν το κάνει ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού και χωρίς εμπειρία της αγάπης του Θεού, αν το κάνει ο άνθρωπος θα γεμίσει ψυχολογικές συγκρούσεις και προβλήματα. Αυτό που όμως θα μας δώσει τη δυνατότητα κατά κάποιον τρόπο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η γνώση των δικών μας αδυναμιών, η γνώση του εαυτού μας, η γνώση της πτωτικότητάς μας, η γνώση της αμαρτωλότητάς μας. Αυτή από μόνη της εφόσον τη γνωρίζουμε και δεν τη λησμονούμε, μας γεννά μία ανεπιήκεια. Και αυτή η ανεπιήκεια ενεργοποιεί την χάρη του Θεού. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος εφόσον αυτή την αγάπη του Θεού μπορεί ακόμη να πάει ακόμη παραπέρα και να φτάσει στη δυνατότητα όχι γιατί πιέζει τους λογισμούς του και καταπιέζεται και αυτομαστίζεται μπορεί αυτομάτως να καρποφορήσει η καρδιά του και να συγχωρεί και αυτό που τον αδίκησε. Έτσι λοιπόν είτε στην εκκλησία είτε στην κοινωνία οποιοδή, οποιαδήποτε ηθική δεν συμπεριλαμβάνει αυτό το πνεύμα της συγχώρησης, εφόσον ο άνθρωπος γνωρίσει την αναξιότητά του, δεν μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και ενοτικά για κανένα σώμα. Δέστε, λίγο πολύ, Στη, βλέπουμε στην κοινωνία δύο μορφές ανθρώπων, η καλή και η κακή, όσο και να προδεύσει η κοινωνία μας, από τότε που θυμάται ο άνθρωπος τη ιστορία του χωρίς οι άνθρωποι σε καλή και κακή. Ηθική και ανήθικη. Νομοταγής και παράνομη. Αυτό όμως, σε αυτό το πνεύμα του Χριστό να τρέπετε. Όλοι είμαστε κλίματίες, Όλοι είμαστε παράνομοι. Όλοι είμαστε υπό το κράτο τη φθοράς και του θανάτου. Και όποιο επέρεται... Γιατί εντοπίζει κάποιο καλό στοιχείο στον εαυτόν του που δεν έχει ο άλλος και του γίνεται αφορμή να είναι ο τιμητής των ανθρώπων τότε αυτόματα αυτός διαβάλλει την φύση του και γίνεται δαίμονας. Ουσιαστικά για την ηθική αυτή την πατερική μας είναι ανθρώπινο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και έχει ανάγκη θεραπείας. Η θεραπεία την είναι το όλος του Θεού. Είναι δαιμονικό όμω να κρίνομαι, να παρακολουθούμε να ελέγχουμε τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα με σκληροκαρδία και έπαρση. Είναι ανθρώπινο το να αμαρτάνουμε το να μνησικακούμε όμως και να κατακρίνουμε και να βγάζουμε τον εαυτό μας από το πλαίσιο της φθοράς και να κατηγορούμε όλους τους άλλους, αυτό πλέον είναι δαιμονικό. Και άρα, το πιο δαιμονικό είναι ο ηθικισμός. Το πιο δαιμονικό πράγμα είναι ο ηθικισμός στην ζωή μας που έρχεται να εκφράσει μία σκληροκαρδία και να απορρίψει την συγχώρηση, την συμφιλίωση, την ενότητα. Είτε αυτός ο ηθικισμός λαμβάνει την πνευματική παύλα θρησκευτική έκδοσή του, είτε λαμβάνει την κοσμική κοινωνική έκδοσή του. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Ότι δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος όταν γίνεται δέκτης, δεν ελευθερώνεται το ανθρώπινο γένος όταν γίνεται δέκτης αυτής της προσέγγισης και ενώ μπορεί να τον κάνουμε τίμιον και ηθικών ταυτόχρονα γίνεται και σκληρόκαρδος και δεν μπορεί να κοινωνήσει της υπάρξεως του άλλου ανθρώπου μάλλον τελειώσαμε μία μόνο ανακοίνωση αύριο στις έξι και μισή στο Palen de Spor, θα γίνει μία εκδήλωση ομιλίες σύναξη για το εθνικό ζήτημα της ονομασίας της, ε, των Σκοπίων Αυτό. Μπορεί να μην φαίνεται να αγγίζει τα θρησκευτικά πνευματικά πράγματα, όμως αγγίζει. Με ποιαν έννοια. Πρώτον, ότι εφόσον δεν έχουμε τέτοιου προσευχή και αρετή για να γίνουμε εχμάλωτοι στον εχθρό μας για να ελευθερωθούμε όλοι, με έναν άλλον τρόπο, τότε ότι είναι ανάγκη για να διαφυλαχθεί η δυνατότητα ειρήνης και συμφιλίωσης, να υπηρετήσουμε τον φυσικό νόμο της δικαιοσύνης με σεβασμό και αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Και κατά δεύτερο λόγο για την Εκκλησία μας δεν είναι υπόθεση, για τη θεολογία μας υπόθεση καινού γράμματος η έννοια όνομα. Το όνομα έχει περιεχόμενο. Έχει δύναμη όπως ο Χριστός δεν είναι ένα κενό όνομα. Άρα το κάθε όνομα εκφράζει και έκδοση ζωής αν αυτή η έκδοση ζωής προσβάλλει την αλήθεια τότε δεν είναι ζωή άρα είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε και τα ονόματα όσοι θέλετε ασφαλώς Διευχόν τον Αγίον Πατέριν μου Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς